Εγώ εγώ είμαι Ελληναρά μου. Τσαγάπω. τι κάνει. Καλά. Ρέφιλε, γιατί κοροϊδεύετε την πατριότησά μου εδώ πέρα. Γιατί έτσι. Στο Σαμαριστάν, να πούμε που είμαστε εδώ πέρα από αυτήν ας... Δεν αντέχετε εσεί. Ρε... Ασυχτήρ. Γιατί να μην Οι αντέχουμε; Οι αντέχουμε. Ρέφιλε, έχει δει κόμμα.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 Η αντίληψή μου, η το αξιακό μου σύστημα. Για τη δημοκρατία yeah. που έχει αυτό στο μυαλό του. Και να προσπαθώ η αριστερά να ιτάται, βεβαίω <στοί> μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία. <Συσκοί> αυτό. Απλά έχει λίγο η εικόνα για τη δημοκρατία γενικότερα. Να <Συσκοί> σα πω και κάτι άλλο. ώρες ώρες μου ήρθε να σα βρίσω, πολύ, αλλά πάλι δεν τον μπορώ. Με αυτά τα καθήκοντα που μα μάζετε. Και ειδικά του ψηφοφόρου εκεί, του δεξιού, του φασίστε. Αυτά. Μικρή αποκλιμάκωση παρατηρείτε κυρίε και κύριοι τιμέ τη βενζίνη. Αυτή η μικρή αποκλιμάκωση τη τάξη του 1 έω 2 λεπτών. Του ενός έω δύο λεπτών. Κι εγώ το δεσκουέντο στην Κασολίνα που υποθύμιο πριν. Με το μηχανάκι θα έρθω το καλοκαίρι, Οχι με αεροπλάνο. Κοχώνε, τι κάνει, Ήχοδεπούτα. Τι κοχώνε λε, Επίσης εδώ από το παιδάκι από το Ιράχο. είναι Ελπίδα μπροστά στη Μαυρίλα που είδαμε πριν, πριν λίγε μέρε εδώ στην Ισπανία, στη Μεγίλια. Που καμία, σε καμία χώρα και τον Από το Ιράν. Και ακούγατε Ούγγανο 40-50 χρονών, Έλληνε που λένε αντί για σαφή, σαφέ. Καλά, να μην πούμε για συναδέλφου σα το πώ μιλάνε. Και γράφουν, και γράφουν το παθητικό γίνεται με έψιλον. Και το καταλαβαίνετε. Θέλω να ότι να μην έχουμε αυταπάτη σε κάποιο κομμάτι τη γη. Οι δεν έχουν ούτε ήθο ότι ιδεολογία παρά μόνο έναν ανώτερο που δίνει διαταγέ. <στονίτρια> Μετάλλανε σαν... τώρα, ε, <στονίτρια> ε, η, η Ισπανική παπάτσα στα καλύτερά τη. Α, wow, αλλιώ καταλανική, κάτσε με να πελάσουν από εδώ Καλημέρα Αποστολή. Καλημέρα. Ο Κώστος είναι ο Κοριστιάδας. Είχα καλέσει να κάνεις την αφιέρωση στο Ζακενθινό και στην Πάμπο. Ναι. Σαν την βέβαια την Περασκευή. Τα μου κάμουν από στους κύους και σε όλους εμά για το Ζακενθινό. Και τίποτα, αν θέλουμε να πούμε κάτι σε αυτό πάνω εδώ. Αυτό Είναι ότι μια φορά ζούμε τουλάχιστον, δεν υπάρχει κόλαση και παράδοσο και να κοιτάμε ένα καλό μογελάμε λίγο κάθε μέρα. Αυτό χάρηκα πολύ που άκουσα το γιο του Ζακενθινού και την άλλη του Πελίτσα που έβαλε μετά. Μπορώ να πω ότι του άκουσα κιόλα λίγο. Εγώ χάρησα τον πατέρα μου εδώ και 13 χρόνια, οπότε ήταν λίγο καλό που του άκουσα. Τέλο πάντων. Ναι, γεια σα. Γεια σας. Ποιο είστε. Εγώ είμαι. Ε? Εγώ είμαι, το τζενάκι. Καλαμπούγει ποιο είστε. Ναι, ναι. Το άλλο. Άλλο okay. ποιο ο, ο... ο... ο Μαρπαγιάνη. Αυτό Θέλω να πω το εξή. Ότι...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 Ορίστε. Ούτε με επικίνει. Τι με επικίνει τώρα, πλάκα μου κάνει. Σου μιλάω να πούμε τώρα σοβαρά να πούμε. Για ναι, να κρύψουμε τι ρόγε, αγαπητέ. Εσύ, τι θα γίνει, Μόλι, Κυριακού με τζοτάκι στο εμβόλιο. Δηλαδή, συγνώμη να πούμε, γιατί δεν έπαιρνε να πούμε με τα βυζιά έξω. Το να βγάζει να με το κολομέρι τη ή το βυζί τη έξω, να πούμε μέσα στο λεωφορείο. Γι' αυτό θα το κρίνει Πρίνει ο οδηγό ή ο πούμε. κάθε οδηγό. Αυτό πάλι, θα το κρίνει ο οδηγό και ο κάθε οδηγό. Όχι, ο οδηγό δεν το κρίνει, αλλά ο, μπορεί να έκανε σφάλμα να πούμε. Δηλαδή, υπάρχει αστυνομία μόδα, μπαίνει μέσα στα κτέλ, Πάσε μα, αγάπη εγώ, μου, εγώ. παρά το μα ήσυχου. Ό,τι θέλουμε, θα βάλουμε. Εγώ, θα σου δώσουμε και λογαριασμό. Επειδή δεν σα αφήνανε ξεβράχοντο τα καράβια. Άι, σίγουρα από το χάμω. Πήρε φορά, φορά να με διορθώσει. Ναι. ναι, πήρα. Λοιπόν, άκουσε με να πούμε, σε παρακαλώ. Λοιπόν, σου είπα ότι άλλο να πούμε. Το, ο οδηγό μπορεί να είναι ασφαλέ. Αλλά έχει σημασία να πούμε. Η περιβολή μπορεί να φορέσει ένα ελαφρό πλουσάκι. Άμα βάλει μπουργκα, θα τη φοβάσαι, και θα θε να φύγει από τη χώρα μα. Τι Είσαι. Γεια σας, ο κύριος Αποστόλης. Ναι, ναι. Ε, έχω εδώ πέρα ένα φίλο που δίνετε τις συσκευές με την αψυγεία, με, με την καρτούλα. Ας το δώσω λίγο να το μιλήσετε. Ναι, βεβαίως. Ναι, να κάνει. Γιάννη, έλα, ο κύριος Αποστόλης. Γιάννη, αυτός ο κόσμος θα με τρελάνει. Ναι, ορίστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Αποχόλη. Πείτε μου, ε. ναι. Ήθελα να σα ρωτήσω, μου είπαν εδώ κάποια παλικάρια, κάποια φίλη, ότι μπορείτε να βοηθήσετε όσο φορά για να πάρω το βάλτσερ αυτό για, για καινούριο ψυγείο. Το Βάντσικ, <Είσαι> το Γιώσεφ Βάντσικ. Όχι, το βάλτσερ α, που είναι η Γερμανία. Το, τα... το βάλτσερ των ονείρων που λέμε, το χαμένον ονείρων, Ναι, κάπω έτσι, ναι. <grywość> Czy królowa.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 Δίνουν μια ολοκίνητη και εσεί δεν βάζετε τίποτα από την τσέπη σα. Όχι, παίρνουν αυτό και α, αυτή την επιδότηση που δίνουν εκεί μέχρι 200-300 ευρώ. Πώ είναι, Ωραία, ναι, να ναι, ναι, πάει... Θα σα δώσω εγώ λοιπόν, αλλά θα μοιραστούμε την επιδότηση. Α, πρέπει να τη μοιράσουμε στην προκειμένη περίπτωση. Πρέπει, πρέπει να βγάλω και εγώ κάτι. Θα σου δώσω ένα ψυγιάκι χαλασμένο μπουρούχα, θα μου δώσεις 150 ευρώ να το πάρουν πίσω να πάρει 300. Business is business, αγαπητέ. Win-win situation. Κερδίζει, yeah. κερδίζω. <laughs> χάνει, <laughs> χάνω. Ή μάλλον χάνει, χάνει. Εγώ δεν χάνω. Ναι, ναι, σωστά, σωστά, σωστά το λέτε. Ε, να, σας, να σας ξανακαλέσω, εσείς ε, ε, αυτή την ώρα βρίσκεστε μόνο εκεί στο γραφείο. Είμαι αυτή την ώρα, ναι, μετά είμαι σε άλλο γραφείο και εκεί. Ε, ενώ ενώ α, από στις 12.30 ημέρα τα είστε εκεί. Ε, συνήθως είμαι 1 με 2. Μία με δύο. Μία με δύο. Ναι. Για να σας ξανακαλέσω, γι' αυτό. Για σκεφτείτε το, Έ. να δούμε. Ωραία, εντάξει. Να, μιλά, να μιλάμε σα ευχαριστώ. Λοιπόν, σας περιμένω πώς και πώ. έτσι, είναι προσφορά φωτιά. Πολλοί την έχουν χρησιμοποιήσει, να ξέρετε. Κατανοητό. Να λοιπόν, καλά. Γεια χαρά. Γεια σας, γεια σας. Μια αφιέρωση για την Παρασκευή Σε σένα και στους τρεις φίλους μου Αλέξανδρος που ακούνε Να βάλει το καλοκαίρι μου αρέσει από το γιο της πάνια Μαζί με δηλώσεις κυβερνητικών για τουρισμό Ακρίβεια και leave your myth Greece Οι προβλέψεις για την τρέχουσα τουριστική περίοδο Διαγράφονται εξαιρετικά ενθερητικές Το ελληνικό μπραντ βρίσκεται Στην κορυφαία πεντάδα παγκοσμίω. Έχουμε τη φιλοξενία. Δεν μεταφράζεται αυτή η λέξη σε άλλη γλώσσα. Είναι ψυχή για την καρδιά του Έλληνα. Το αρέσει, το Οι τιμές για μια ξαπλώστρα στο νησί των Άνεμων ζαλίζουν. 450 ευρώ πληρώσαμε. Πρώτη όμω, μπροστά στο κύμα, χτυπώσε το κύμα τα πόδια μα. In Στην Ελλάδα φέτο το καλοκαίρι δεν θα βρίσκεται ούτε σκαμπό. 1000 ευρώ το άτομο. Απ' όσο Έλα. Ανέλπιστο, σε πέτυχα. Ανέλπιστο. <laughs> Αλήθεια, εγώ δεν το πίστευα. <laughs> λοιπόν, έχω. Ακούγοντα το την εκπομπή μου, ήρθε μια πολύ ωραία παραγγελία για Παρασκευή. Ωπα! ρίχτη Λ, Λοιπόν, βράδυ. Για έναν αγκελοπούλου που καίει τη φιλοθέη, βάλε φουέγκο τη φουρέιρα έτσι να γουσάρουν να γίνει λίγο πιο pop, βάλε επίση αυτό συνδυάσει το λίγο με βέγκο εκεί που είναι στο παπατρέσα που κόβει βεντούζε με την άλλη και πιάνει φωτιά πάνω οι σουνιεύε κτλ. Και τέλειωσε ένα μπουρλότο της ατφόνοταρα να έρθει να δέσει. Έχει. Για τα κολομέρια Απόλογα θεέ του ήλιου και τη ιδέα του φωτό, έστειλε τι ακτίνε σου. Για τη φιλοθέη. <ΟΡΟΟ> Να βάζω το φιλέτο, κεραρίχινο κοαγουμιάτ και να βάζω φωτιά. Βέβαια κινδυνεύσαμε να πάρει φωτιά η κουζίνα. Να σε ρωτήσω την αφήγηση του Άδων Γεωργιάδη που λέει σώμασε κύριε Αβέστη να το είσαι. Το το έχω. Ωραία. Ήθελα να το συνδυάσει με την παλάντα του Ασφαλίτη του Θάνο Μικρούτσικου να βάλει κάποιε λέξει που ενδεχομένω να χρειαστεί να αλλάξει από το τραγούδι. Αλλά πιο πολύ ήθελα στο τέλο του τραγουδίου ο Θάνο Μικρούτσικου κάνει το εξή. Που λέει συνεργά, συνεργά, συνεργάτε μου, καλή. Κατάλαβε τι εννοεί. Ναι, κατάλαβα. Πε το ε, να κάνω κάποιε να ολοκληρώσουμε. Αξία! Η σκέψη μου είναι πεντατρακόσια σήματα και 62 καμπάνε. Και... Κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος Στον αγώνα Ψάλιζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης Λόγια που αλλιώς θα'χαν Τουρκέψει Στα μαγνητόφωνα σας έχουνε γραφτεί Είμαστε οι τα σκυλιά και μας μαγαρίζουν Και για ύπνο τα όταν... Πάρτε τα ιερά και εσείς κεριά σβηστείτε Τα τραγούδια μου ξέρω τραγουδάτε Και δάκρυσαν οι εικόνες. Ευχαριστώ γι' αυτό Πάλι Πιστή. Σε όλους του αλλοκουλτουριάριδες που παρακολουθούν και γράφουν στο βίντεο τι λέω κάθε μέρα, για να συγχιστούν λίγο περισσότερο. Λοιπόν, θέλω παραγγελιά για την Παρασκευή. Τώρα που άκουσα για τον Αστακό, να βάλεις την ε, Μπακογιάννη να λέει για αστακούς, από δίπλα του Μπετρετζίκη, από δίπλα του να λέει και αυτός, και καπάκι και εσύ, εκείνη τη συνταγή με τη Μούσα Γρουπάπαρα. Και τώρα είπες και τον Αστακό ή είπε Ναι, ακόφιά. Έχει mm. πολλά πράγματα. Έχει yeah, πολλά yeah, πράγματα yeah. να βάλεις yeah. Βάλε κάτι πιο και Το κάνεις, yeah. Ο, yeah. Να Βάλει και το δικό σου με τα, με τα αγριοπάπαρα και τον το μπούκο Ο κριάκο Μητσοτάκη είναι αστακό. Έχω πάρει ένα αστακό θα τον κόψω στη μέση και 200 γραμμάρια αγριοπάπαρα Σε περίπτωση που δείτε ότι έχει μέσα αστακός, τις καθαρίζεται. Άλλοι τα λένε γλασέ. Και σιγοβράζω χωρίς χωρίς Σε φωτιά, βέρη, κόκο, Για 8 λεπτάκια, μέχρι Με ζωμό βερίκοκου. Που φτιάει και εκλεκτό. Σκατάμε φράουλε. Νοστιμιά σκέφτη. Θέλω από μάτρη Το άνθρωπο επιφυγελε, τι λένε οι αγορέ. Πρόγνετή. Πρόγνεπίθηκε, πρόγονετή. Πρόγονε θα χρήσω σε ένα χελιδόνι, Θα βάλω δέντρα στο μπαλκονι, και ένα Είναι ώρα η πολιτική να θέσει κανόνε στι αγορέ. <Ρογονε> Πρόγκο, επίβικε εσύ, τι λε, Πώ βλέπει τι καινούριε αγορέ. Βρυξέλλε, Βερολίνο, Μαρακέ. Εδώ χρειάζεται το κράτο να παρέμβει ρυθμιστικά στι αγορέ. <Ρογονε> Πρόγκο, επίβικε για μα, τι λες, Στι περίφανώ στι πω κλέμει, σαντιάκο, πακλατέ. Λοιπόν, την αγάπη μου και του μου στον ακροατή που μίλησε μόλι τώρα και έλεγε ότι να πάει να πολεμήσει για τα λιμάνια και κάτι τέτοια. Θυμάστε. Ναι, ναι, ναι. Βάλε το φίλο ήταν καταπληκτικό και είναι μάθημα για όλουθηκε. Δεν είμαι να καλά θα πολεμήσω εγώ για 980 δραχμές Είσαι και θεραλέος θα, θα είμαι ναι. πίσω απ' το γιο του Μητσοτάκη Πρώτοι πίσω απ' τη γραμμή του Μητσοτάκη του γιου Θα είμαι εγώ με το τουφέκι μου mm. Παρακασίσαι ρε Άστε, Ας έρθει κόστονα πολεμήσει για το λιμάνι της Ας έρθει η Φραπόρτα πολεμήσει για να περασπιστεί τα αεροδρόμια Και ας έρθουν και οι Ιταλήνα να φυλάξουν τα ζυγαμένα τους Δεν παρακασίσουν όλοι Πίσω από τη γραμμή του Μητσοτάκη θα πολεμήσω και εγώ παντή με το γιο του Μητσοτάκη Αν πάνε πολεμήσει ο γιο του Μητσοτάκη όπως πολέμησε ο γιο του Στάλιν στο Ανατολικό Μέτωπο θα πάω να πολεμήσω και εγώ για αυτή την κολοπατρίδα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 Γιατί δεν βάζει μπίπια στις μαλλιές που λέει ο Άδωνης? Ότι κάθονται και δουλεύουν σκλάβοι. Πάνω τα παιδιά με μεταπτυχιακά και δεν έχονται άλλοι και τους. Γιατί Α. αυτό είναι πολιτικά ορθό. Περνάει από το Ισούρ. Μα όλα αυτά με πω είναι με στο μυαλό μου. Και ό,τι κάνουμε το κάνουμε για το καλό μου. Άμεση πρόσληψη 1500 νέων αστυνομικών ω το τέλο του έτους. παρουσία του υπουργού κ. που παλήθευσαν 280 νέα οχήματα και τελικές τομίε. Στο στο Αν υπάρξουν απολύσει, δεν θέλω να το χρεώνετε στην Τρόικα. Αυτέ ήταν αποφάσει δικέ μου. Πήρε ανάποδε τροφέ για το καλό. Για το καλό μου. μου. Ανέβηκαν τα παιδιά μου και ο άντρα μου στην ταράτσα να δουν τι γίνεται. Τους βάλανε κάτω και του τρεις του δέσανε τα χέρια και του πλακώσανε στο ξύλο. Και είναι στο θάλαμο εννιά. Για το καλό μου Πολο! Πολο! Πολο! στην ηρεμία για να βρω τον εαυτό μου. Yeah! Yeah! Yeah! Θέλω να μου βάλει μια παραγγελιά την παρασύνη θα πάω στην πολυσμαία πριν κάτι τέλού και να σπάσω δυναμία θα πάω. Στην Πολυσμανία. Χειρινό με πατάτε στη γάστρα. Μόνο έτσι αποδίδουνε δικαιοσύνη αυτά τα βρωμότυπα. Τούπα σε μια πατρίδα με ιστορία. Πονα άστρα θα υπακούω σε άστρα. Χειρινό με πατάτε στη γάστρα. Σαν το όλο θα τιμωρώ με τέρμα. Τι να και ζύτα. Εμουστοζύτα μπροστά μου όλη πίτα. Έχω πιστόλι και στόλι θα βρω γυναίκα. Ένα Πολυσμάνο μύθο σαν τον Μπέκα. Στο σώμα ασφαλεία κάποιου επισήμου. Θα κρυβεται και η, η ψυχοσύνθεσή μου. Τη δασκάλα που με χτυπάγε δεν θα κατηγορώ. Αφού το glock μου τώρα θα είναι συνέχεια σκληρό. Πάμε στα σάδερα πόλει, να σπάσω την Ανία. Πάμε στα σάδερα πόλει, πάω στην Πόλη Μαρία. Ε, αυτό που έχει στον α, χατζιδάκι που τραγουδάει σου σφυρίζω Αν μπορείς να το μιξάρεις και να βάλεις μπροστά τη λέξη στον σφυρίζω Και κόλλα το όπου Ονειρεύεσαι εσύ διάφορα τώρα με το χατζιδάκι ε Ορίστε Λέω σκέφτεσαι ευρωμιές, ακούς το χατζιδάκι και ανάβεις Κάτω να μην ανάψω, είναι ωραίος άντρος Ακριβώς Να, ορίστε Λοιπόν, σε φιλό, bye Έλα, Στον Σφυρίζω. Oh! Για να βγει, στον σφυρίζω <Ρι> <Ρι> και σιγό μουρμουρίζω. Καμιά <Ρι> αισθαλψή! <Ρι> Έλα, ρε Παστόλη. Έλα. Να σου πω τώρα, οδηγάω. Είμαι ο γιο τη Ακυνθηνού. <Ρι> Πλην το δύο. Ναι, θα ήθελα να βγάλω το κερπατελή από το τζαβέλα. Έτσι, με άνθρωπε κερπατελή, τι κι αν πεθαίνουνε πάνω στη γη. άνθρωποι χωρίς ψωμί, μαύρη λευκή ή κιτρινή. Ο γιος σου μόναχα να είναι καλά, να αφήσεις τ' όνομα Και, και αν έχει χρόνο να δω βάλεις πάλι το πάριο, το συντή το του πάριο, την τελευταία φορά που σου έκανα. Του άρεσε ο πάριος? Όχι, του άρεσε η κυρία που δίνει το τον άρε... Ε, είδε πολλά πράγματα, ήταν πάντα ευχάριστος, έζησε πλήρη ζωή και καλή ζωή. Έλα! Έλα! Ήθελα να μου βάλεις τη γιαγιά που ήταν αυτογική θρησία Και δεν είχε του Πάριου. Το σύνδι του Πάριου, ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πάντα κάθε μεσημέρι δεν σα ακούσω. Τα θέλω να χτάρα. Ναι, γεια σας, καλημέρα σας. Γεια σας, καλημέρα σας. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για τα σύνδι που βάζετε στο Πάριο.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 Ναι, και CD μέσα δεν είχε το κουτί. Α, ah, εκεί φτάσαμε, είδε η κρίση. Και καλά να κλέβουν στην ταμπετσόνα. <laughs> κλέβουν στην πλατεία τη Κυφισιά τα DVD του Πάρχιου. Ναι, δεν ξέρω τι κάνανε. Ακούνε Πάρχιο στην Κυφισιά. Βεβαίω, ακ... γιατί να μην ακούνε Πάρχιο. Ah, Α, και... η κρίση. Εκεί φαίνεται η κρίση. Όλη, όλη η κρίση εκεί θα βγει. Έλα και κάνε μου γέλιο τον καθένα. Στον Στον Για να βγει, σου σφυρίζω Για να βγεις στον σφυρίζω Και κρυφό γμουρμουρίζω Το δικό μα σκοπό Δεν ξέρω κύριε μου που βγαίνει Γιατί είναι πιο σίκ, γι' αυτό γιατί ε, δεν Εγώ Δεν ακούς πάριο στην κηφισιά Ναι Δεν ακούς πάριο. Μπορεί να ακουστεί να περνά από ένα σπίρι στην κηφισιά Και να ακούγεται απορώ με την καρδιά μου Ήσου για να ακούσεις βανδύ στην κηφισιά Δεν θα ακούσεις βανδύ στην κηφισιά Εγώ μαζεύω τα CD του Πάριου, του Γιάννη Πάριου Σου σφυρίζω. Στον σφυρίζω Για να βγεις Στον σφυρίζω Που τα βάζετε από το 70 μέχρι τότε το... Από το 70 δεν υπήρχε εφημερίδα με δουλεύετε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 Πού το ξέρει εσύ! Έχει βρει τη φορολογική μου δήλωση! Λείπει σε <σύνσε> κάποιον ο Πάριο! Πάει με τη φορολογική δήλωση ο Πάριος. <σύνσε> Θα τρελαθώ! Τόσο ψύχος ο Πάριος. Ναι, τόση ψύχος Γιατί ο πλήρωτο στην εφημερίδα του Πάριου δεν έχω! Είχε τόσες ειδήσει μέσα! <σύνσε> δεν με ενδιαφέρουνε! Και στο κάτω-κάτω ο Πάριος στο σπίτι του Πάριου ήταν δώρο! Εμεί τι ειδήσει πουλάγαμε. λάγαμε! Άσε μου! Αλίσθη! Άσε μου! Λυπάμαι που σ' σε, σε τέτοια θέση! <σύνσε> <σύνσε> <σύνσε> Αποστόλαι την Παρασκευή, βάλε λίγο από το ζακινθινό, έτσι και από κάτω, βάλε το επαναστατικό σοδωράκι και αν αναγγείλει και το στοιχουργό, όπου να είναι θα σημάνουν οι καμπάνε, έτσι.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 Του καιράτα το μυαλό μου είναι εξαιρετήριο.